Ποστόλη μου! Έλα! Γεια σου, κυρία Μέρη, από την παλιά κοκκινιά! Γεια σου, κυρία Μέρη μου! Ανελειπώ, κάθε μέρα σα ακούω! Στην παλιά κοκκινιά έχετε ζήσει εσεί, Τζανακόπουλο, είχε έρθει εκεί, όχι! Λοιπόν, άκουνα δει τώρα, εγώ πήρα για ένα θέμα τώρα αυτό που μου στήχησε πολύ. Που ο Τζήμερο, ο Ερντογάν τη Ελλάδο, χτύπησε αυτή την κοπέλα, την παλού, που αγωνίζεται για του εργαζόμενου. Λοιπόν, τέτοια κτήνη, γιατί δεν είχα εγώ τόσο καιρό να πάρω. Από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω, έχω συγχαθεί τον εαυτό μου και όλη την κοινωνία, δηλαδή, δηλαδή όλε τι κυβερνήσει μέχρι τώρα, λοιπόν, Αλλά αυτό που είδα τώρα να χτυπήσει αυτή την κοπέλα είναι ο, της Ελλάδος. Ε, ο, ε, ο, Ερδογάνης, ο Ερδογάνης, τη της Ε, όχι και Εργογάνε, δημοσιοκέ και σε την γυναίκα, την γυναίκα. Καλά Εντάξει, είναι λίγο η χαρά του μπάμπι που λέμε. Μια σοβαρότερη χρυσή αυγή Μην περιμένει τη σοβαρότερη χρυσή αυγή Υπάρχει άλλε τακτικές από την χρυσή αυγή ήδη ε, Κι άμα τον χτύπησε η αφίσα του κουκουέ το έχουμε αυτό. Αυτός τώρα τι, τι έκανε τώρα, Πώς με αυτό που έκανε. Πώς Χτύπησε <ΠΠΟ> <κρύψε> τη γυναίκα επειδή Τελίξε. μπορούσε Τελίξε. Γιατί χτύπησε τη γυναίκα ο τζίμερος Μα είναι κομμουνίστρια Η πραστηταρική μου το είναι Δεν κάνει κανένα κακό Δεν κάνει κακό για σένα Για να μπαίνουμε και στη θέση του κτίνους Δεν κάνει κακό για σένα Για αυτόν κάνει Λοιπόν, έλα, γεια Τένα ένα και το τίνιο Σας αγαπάω τρελά Γεια, γεια, γεια σου Γριούλα μου, θα γίνω μακρόν για σένα Γεια βρε Πήρα να διαμαρτυρηθώ και ταυτοχρόνω να πω ότι δεν λέτε όλη την αλήθεια. Παλιό. Έχει γίνει ολόκληρο δώρο από εσά στα μέσα μαζική ενημέρωση για τον Μακρόν. Ότι η Γαλλία λέει τη γριά. Συγγνώμη. Εγώ ολόκληρο πρωθυπουργό που έχει ξεκομίσει του γέρου και τι γρίε στα γαλήνια, και να πούμε με του έχει κόψει 15 φορέ η σύνταξη, δεν είναι. Εμεί θα έχουμε πει ότι ο Τσίπρα θα αλλάξει την Ευρώπη. Οι επιρροέ Τσίπρα είναι τώρα το εγκόμενε του Μακρόν. Είμαι αυτόν, αποκατάσταση τη αλήθεια. Λοιπόν, bon, δύο πραγματάκια θέλω να σου πω. Δώσε βάση την πενιά. Μα ακού προσεκτικά. Πάτσα, παμόρεο, περναντάν. Έτσε δελωμή, νόρια θα σου ρίξω. Λοιπόν, το πρώτο, το 1985, θύπαγε ο σοσιαλιστή ο Ρόκι τον Ιβάν Τράκοβιτ και παλαμοκροτούσαν όλοι υπέρ του σοσιαλισμού. Να τα. Καραγκαγκάν. Ο... <ΣΣ2> λοιπόν, τότε είχε φάει πολύ ξηλό ο Ιβάνερ. Είχε γίνει από κομμουνιστή κόκκινο, κομμουνιστή μελιτζάνι. Του είχε κάνει τα μάτια μελιτζάννα παπουτσάκι σοσιαλιστής ο Ρόκη. Ήταν καλός σοσιαλιστής. Ήταν δικός σοσιαλιστής, ναι. Τώρα που είμαστε που... με τον Ιβάν βέβαια. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Εσύ καταδικάζει το βίο εκδιωγμό του Τζίμερου από το. Ε, μισό λεπτό, είπαμε, μι λέμε και μαγική. Όχι, δεν καταδικάζουμε τη βία από ποιαν yeah. προέρχεται, ούτε για... όπου πάει. Γιατί φαίνεται ότι το Πάμε φταίει, που κολλάει τι αφήσει, έτσι. Αυτό καταλήξανε κάποιε εκπομπέ. Κοίταξε να δει. Ότι οι αφήσει του Πάμε και ο ριζοσπάστη είναι ιδιαίτερω επιθετικά, <ΣΣ1> δεν χωρά αμφιβολία. Οπότε, αν εδάρει ο νεοφιλελέρας από αφήσα, συγγνώμη κιόλα, και λίγα τι έκανε. Λοιπόν, πρόκειται για ένα συσυμασμένο εχθρό των αγώνων του λαού, έτσι και εκφράζει. Και αυτό που σα άφασισα που είναι, εκφράζει το μίσο στο έτσι απλά Μα γιατί, παιδί, και... εδώ κάποιοι δημοσιογράφοι, δεν θα πω αυτού για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή που του έφυγαν του Τζήμερου, κάποιοι τον έλεγαν όταν του ρωτούσαν: Α, είναι καλό για πρωθυπουργό, ότι είναι φρέσκο. Λέω για στάνφο του Μπάμπι, τον πορτοσάλτε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 12, μια χαρά πλασαριζόταν ο διαφημιστή, που είναι κάτι νέο, ρε παιδί μου, τότε που το παίζαμε ανάμεσα σε Τζήμερο και Βγενόπουλο, τότε. Είδες τον Καμένο χτες, είμασταν χτες στο κολυμβητήριο και μας έκανε κολοδάχτυλα, έκανε το ένα το άλλο. Ε, καλά αυτό σε σώκαρε ένα. Αυτά που τοποθετούνται είναι το πρόβλημα, όχι αυτά που δείχνονται πρώτον. Δεύτερον τι κακό έχει ένα κολοδάχτυλο. Τόσο. Εδώ είμαι με τον Καμένο, δεν κατάλαβα. Όλες τις οι εμνότηφες οι, οι σούλες. Α, εσύ από το Στο γήπεδο πας, άμα δεν κάνεις κολοδάχτυλο στο γήπεδο θα το κάνεις. Πήρα να βρήσω. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Τιμέρος. Άι μου που θα μιλήσει έτσι. Ναι το δέχεσαι, ε. Το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι βλέπεις πόσο προφητικό ήταν, έτσι. Πάρα πολύ. Το δικό μου. Ελπίζω αυτό δεν λες. Ναι, ναι. Το δικό σου. Αυτό περίμενα να ακούσω. Τιμέρο με τη στρατιώτη. Εδώ είναι η προφητεία. Ακριβώ. Στον στρατιώτη. Βέβαια, τι σύμβολα αφορούσε στον πράτσο αυτό ο στρατιώτη, τα φανταζόμαστε όλοι. Το γνωστό, ναι, όλοι. Αυτό, αυτό το κοκκινάκι, το αγγελό. Είναι αυτό που σε επιστολή του δημόσια έχει αποκαλέσει εξοχότατη τη Μέρκελ. Ε, και πώ θα την έλεγε. Που έβαισε δημόσια τη μάνα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα. Ωραία, μην δούμε έναν σεβαστικό άνθρωπο, έναν μπομ bon Βιvern. Και... Έναν που σέβεται το πρωτόκολλο στο κάτω-κάτω. Ναι, ναι, ναι, απέναντι στη Μέρκελ. Έστω. Επίση είχε προτείνει τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών. Ε, παύλα φυλακών για μετανάστε και για Έλληνε. Το θυμάσαι, Όχι, αλλά είναι χρήσιμο. Γιατί μα κάνει εντύπωση το ξύλο που έδωσε την παλαιού Απόστολη, Δεν καταλαβαίνω. Για ένα φασίστα μιλάμε. Εντυπωσιασμένου μα, ακούς? Όχι, γιατί. Α, εντάξει. Ή, θέλω να πω, αναμενόμενο είναι από τέτοιου ανθρώπου να δει τι χειρότερε υπερβολέ. Πε τα, ένα δρυμμή κατηγορώ. Μπράβο, Άιμαρη. Άντε, γεια. <laughs> <laughs> γεια σου, Μωρόμ, φυλάσικα στο μέρια. γεια. Έλα με όχι ονάκι αγάπη, που είσαι εσύ. Τι καί αυτή η συζητάρα. Κάρβουν να πω, θα είναι λίγο. Δεν ξέρω αν και ακόμα είναι η μάλλον είναι. Το χρηματιστήριο είναι δείγμα ανάπτυξη. Οι άνεργοι που είναι 1,5 εκατομμύριο και άλλο μισό εκατομμύριο. Δεν έχουν σημασία αυτά. Ψάχνουν επιχειρήματα. Τι να πούνε κάτι πρέπει να λένε, βρήκαν το χρηματιστήριο, μια μαλλαφία. Τόσα μεγαλιά που κλείνει. μου, δεν έχει μπει στην οτροπία του Σιριζέου. Όχι όλο φύγει. Λοιπόν, Συριζέο, σκέψου την καθημερινότητα του, πρέπει να απαντήσει. Δυό που τον λένε μαλάκα. Πρέπει να βρει επιχειρήματα, θα πει οποιαδήποτε μαλάκα θα την βρει να την πει. Επίσης έχει αδεύει πολύ ο τζόγο στον ΟΠΑΠ ξέρεις, Τζόκερ και τέτοια. Αυτό είναι αυτό χαλιάζω ηλήθεια. Όταν ο άλλος παίζει στο χρηματιστήριο γίνει γιατί δεν έχει να πάει που σε ένα αλλού. Όταν άλλο παίζει τζόκερ είναι γιατί δεν έχει να πάει που σε αλλού αν εγώ είχα μια δουλειά και πιανα δύο χιλιάρικα το μήνα και είχε και δύο χιλιάρικα, Θα να το τζόκερ, ηλίθια, ή θα στο χρηματιστήριο τον Ρε φιλέ, μιλάνε για τα παιδιά τους, για το μέλο των Είναι δηλαδή να, να σου τη δίνει, έτσι να γυρνάει το μάτι. Θα γυρίσει ποτέ, φίλε. Πέρα στο Real FM που παίρνω ακριβώ. Και δίχω μένει τηλέφωνα τηλέφωνο. Τυχαία, πήρατε. Δεν πήρα τυχαία. Μου δώσαν το νούμερο, απλά δεν τα είχα αποθηκευμένα με στο κινητό μου και δεν ξέρω σε ποιο κανάλι πήρα. Και το ένα κανάλι, σε ποιο να Στο Ναι. Λοιπόν, μπορώ να βγω στον αέρα να πω μερικά πράγματα σοβαρά. Γιατί? Γιατί είναι για τη χώρα μου, είναι για την το Ελλάδα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Αλλά σκεφτείτε οποιονδήποτε που θεωρεί ότι έχει να πει κάτι σοβαρό να παίρνει τηλέφωνο να βγαίνει στον αέρα. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Εγώ που ξέρω ότι θα πείτε σοβαρά και δεν θα πείτε παπαριέ. Μπορώ να σα πω τι θα πω. Α, βεβαίω, βεβαίω. Να κάνουμε έναν έλεγχο να το κάνουμε. Δεν κατάλαβα μόνο το σουρού. Για πείτε μου, τι θα πείτε. Λοιπόν, θα πω ότι τέλο πάντων είμαι. Ένα γύρω εκκλησία ότι έχω αφήσει πνευματικό έργο και έχω λύσει αυτά που έχουν καταγραφεί από το κινητό μου τηλέφωνο. Ναι. Αν κάνετε άρθρα πολύ και όλα αυτά. Είναι οι λύσεις για όλα τα προβλήματα του πλανήτη ολόκληρη. Καλύτερα και δεν σας βγάζει στον αέρα. Έχετε όντως να πείτε σοβαρά. σοβαρά. από το ε, βέβαια, είναι πιο από το ναι, ναι, Δεν είναι και δύσκολο. Σημειώνω το και σας γιατί αυτά να είναι να Βεβαίως. Να είστε καλά, ε. Χάρηκα. Πόσες περίπου να περίμεναν τη τηλεφωνώσεις. 9 λεπτά περίπου. Εντάξει. 8,5 με 9, εκεί, εκεί το έχω. Μπορεί να μην είναι 9, μπορεί να είναι 8,5, να έχετε το νου σας. Εντάξει, με 9, είναι στους πολύ Ναι, όχι, Άγιος είστε σίγκα. Ο Άγιος έχει ρολόι. Να περάσω ένα ανέκδοτο. Όχι. Πάει ο Πόβος στο σχολείο και ακούω εκεί για αρχατική τάξη έξιους. Επανάσταση όταν έρθει η ώρα. Α, πολιτικοποιημένο ο Πόμπο. Και, και πάει στον πατέρα του και του λέει: Ναι, παμπά, για δώσουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, όλα αυτά. Και του λέει: Εγώ είμαι ο γόμο το κεφάλαιο, ε, στήσει ο λαό, η μαμά σου είναι η εξουσία και η φιλιππινέζα που έχουμε είναι η εργατική τάξη. Λοιπόν, πάει ο Πόμπο για ύπνο εκεί να τα σκεφτεί και σηκώνεται γέλο σε σχέση. Πάει να το σκουπίσει η φιλιππινέζα και τη βλέπει να γαμπάται με τον πατέρα. Και εκεί πέρα ξέρω εγώ, σκέφτεται. Το κεφάλαιο πάντα θα γράτει την εργατική τάξη ενώ η εξουσία θα κοιμάται και ο λαό θα μείνει και Είναι σημαντικό που γελάς από μόνος σου Είναι σημαντικό για να ξεσηκώσει κάποιον που δεν μπαίνε για το μυαλό του να γελάσει με αυτή τη μαλακιά Ορισμένο σήμερα λέει να μας πει για σχολεία, η λαϊκή γειτονιά τη Θεσσαλονίκης Περιμέναμε, περιμέναμε κουβέντα. Μετά είπε λέει θα τα κάνει δι, Ξέρεις τι είναι η λέγεται. Η αριστερή κυβέρνηση γίνεται να αντέξει ιδιωτικό τομέα στα σχολεία. Ρωτάω, δεν ξέρω γίνεται. Ε, καλά και ο ο είναι, αλλά είχε προτείνει να γίνει ιδιωτικά με την πανεπιστήμια. δεν να, να κάνει Άς, θα κάνει Αν δεν το, το αντέξει ο και ο θα το αντέξει. Ο δεξιός, ο κρουδεξιός, ο κούλης, ξεκινάει από αυτό. Δεν ήρθεται καν θέμα δημοσίου είχε κάποτε μια γιαγιά, yeah. αρβανίτισα, η οποία μα έλεγε στη ζωή: Θα μετράτε αυτά που έχετε. Όταν μετρά αυτά που έχει, κάθε φορά τα βρίσκει περισσότερα. Όταν μετρά αυτά που δεν έχει, κάθε φορά τα βρίσκει περισσότερα. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την αγίωσε τη γιαγιά σου. Όταν μετράς αυτά που έχει, επί ΣΥΡΙΖΑ, επιμνημονίων, να σου πω πιο γενικά για να χαρί, τα βρίσκει πάντα λιγότερα. Αυτά που έχει πάντα, ε! Αυτά που έχει. Βλέπει και το νέο ασφαλιστικό τη ΑΧΤΙΟΓΟΛ. Μεγάλη χαρά θα του δεχθεί. Μεγάλη χαρά. Σου το είχα πει πως αν κι εσύ να με προδώσεις καλύτερα να με σκοτώσεις δεν θα θέλα να ζω Καταρχήν εμένα κόψε με όσο θέλεις. Δεν θα κόβει τη σιριζέα. Κόψε με, δώσ' μου oh. να πιω το δηλητήριο. Oh. Είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο. Oh. Τώρα oh. που πια oh. δεν μ' αγαπά, oh. Κόψε Stop. με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Oh. Δάν' η ζωή oh. μου ένα μαρτύριο. Oh. Τώρα που πια δεν μ' αγαπά. Σου έκανα και διασκευή παναθεμάσαι. Και σου βάλα και ρίτα σαν που σου αρέσει από τον Αντρέα. Βρεά το διάλαμο από πέρα που θα μιλήσει για τον Αντρέα. Τώρα του τέλου θα μιλά. Γιατί Αν δεν καταλαβαίνω. Ο Αντρέα δεν είναι έμπνευση για το ΣΥΡΙΖΑ. Και η σύραγα τη Παναγωπούλα παίρνει το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του ανθρώπου που ενέπνευσε πολλού από εμά σήμερα. Όπω σήμερα μα εμπνέει ο Αλέξη του Αντρέα Παπαντρέου. Και λοιπόν, και πίσω μη ξαναγυρίσει. Μα κάνε κα... Ja, ja, ja. Ευτυχώ και Ευτυχώς, λέτε, εσείς Ά... ήμουν, να, να εδώ έτοιμος να τα πω εγώ για μένα δεν τα λέει εκείνη τη δική σου ε, και σε ζαλίζει δεν μου λες αυτό το 20.000 δολάρια δικό μου, είναι για τον καρδιολόγο στο γιος μου 20.000 δολάρια πλήρωσε και έρχεται τον Ιούλιο και επιπλέον τον δίτησε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τον δίτησε τον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πολιτείας Εμείς συνεννοούμαστε τώρα? Εσείς από την ΕΔΙΠΣΟ και εγώ είμαι από τον μπράλο. Τέλος, άρα συνεννοούμαστε Είσαι Όμω αστέρια, κάθε μέρα σε ακόρε παιδάκι μου. Έχει ήρμο αυτό. Ε? Τίποτα, να είστε καλά. Χάρηκα για τον εγώνυμο διάλογο, να είστε καλά. Τον άκουσε στον νεαρό που να... δεν τον άκουσα. Ε, τον κάλεσε τον πανεπιστήμιακό να... Και πολύ καλά έκανε. Η στην κατή και... Γεια σου μεγάλη φθιότητα, τα φιλιά μου στη μαγευτική φθιότιδα. <laughs> φιλιά, φιλιά και ένα πρεσοσίδερο, γεια.